Με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο άρχισε να εκδηλώνεται μια διαδικασία η οποία έκτοτε δεν σταμάτησε. Κανένας δεν πρόσεξε ότι στο τέλος οι άνθρωποι επέστρεφαν βουβοί από το πεδίο της μάχης. Όχι πιο πλούσιοι αλλά πιο φτωχοί σε κοινοποίηση μια εμπειρία. Και δεν είναι περίεργο γιατί ποτέ εμπειρίε δεν διαψεύστηκαν πιο ριζικά από όσο διέψευσαν τις στρατηγικές εμπειρίες ο πόλεμος τακτικής, τις οικονομικές εμπειρίες ο πληθωρισμός, τις σωματικές εμπειρίες ο μηχανικός πόλεμος, τις ηθικές εμπειρίες αυτοί που κατέχουν την εξουσία. Μια γενιά που ακόμα πήγαινε στο σχολείο με τη δημόσια άμαξα, τώρα στάθηκε κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, σε ένα τοπίο όπου τίποτα δεν είχε μείνει αμετάβλητο εκτός από τα σύννεφα και κάτω από αυτά, σε ένα δυναμικό πεδίο ρευμάτων καταστροφής και εκρήξεων, το μικροσκοπικό και εύθραυστο ανθρώπινο σώμα. Βάλτερ Μπενγιάμιν Στο Εάν Αυτό Είναι ο άνθρωπο, το βιβλίο που ο Πριμολεύη καταγράφει τη μαρτυρία του για τα λάγκερ του Auschwitz και στο οποίο αναφερθήκαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές η πιο ανατριχιαστική σκηνή είναι η τελευταία. Οι Ναζί έχουν εκενώσει το στρατόπεδο. Και οι λίγοι άρρωστοι, που εγκαταλείφθηκαν να πεθάνουν με στο απόλυτο κρύο, βγαίνουν από τα παραπήγματα και σέρνονται ψάχνοντας φωτιά και τροφή. Θερισμένοι από τη δυσεντερία και απονεκρωμένοι μέσα τους, λερώνουν αδιάφορα καθώς βαδίζουν το χιόνι. Η σκηνή δεν έχει τίποτα το έντονα δραματικό. Λουτρά, σωρούς από δόντια και μαλλιά, καπνο κρεματορίων. Όμως, μπορεί κανείς να δολοφονηθεί χωρίς να συντριβεί η αξιοπρέπειά του ακόμα και η φρίκη, δεν παραβιάζει το όριο θράυσεως. Ενώ το λερό χιόνι, λερωμένο από ανθρώπους που αφοδεύουν περπατώντας σαν νεκροζώντανοι, αντανακλά τη συντετριμένη αξιοπρέπεια. Συνέβη, άρα, επιμένει ο Λέβη, μπορεί να ξανασυμβεί. Σε ποια κλίμακα όμως, θα εκτυλιχθεί ακαριέα τερατώδηση σκηνή, εκτός του συνήθους ηθικού φάσματος, κατακεραυνώνοντάς μας με το πλήρες μεγεθός της, ή τέτοιε καταβαραθρώσεις της ανθρώπινης ουσίας αποτελούν στην αρχή, όσο ακόμη το φιλμ τυλίγεται στην πομπίνα θα λέγαμε, τερατώδης μεγεθύνσεις άλλων παρά πτώσεων. Σαν να φωτίζαμε υπογονίαν και προς τα πάνω με προβολέα ένα μικροσκοπικό αντικείμενο. Κι αυτό να έριγνε στον απέναντι τείχο υπερμεγέθη σκιά που θα αποκτήσει σάρκα και οστά στο εγγύς μέλλον. Ναι, μπορεί απ' τη μια όψη της, γιατί η άλλη απαιτεί ένα έσχατο άλμα εκτός ηθικότητες, η τερατόδης πρακτική, η προφανώς πέραν πάσης αμφιβολίας απογυμνωμένη απονομιμότητα, να είναι μια αποδεκτή, οριακά έστω πρακτική, προβεβλημένη στον κόσμο του μέλλοντο. Μια οριακά έστω ανεκτή παραβίαση του αμετάθετου ίδιου για κάθε άνθρωπο ορίο αξιοπρέπεια. Πέρα από το οποίο καμιά πρακτική δεν νομιμοποιείται, πέρα από το οποίο, ακόμα και αν βρεθεί πρόσχημα, η τυπική νομιμότητα που απορρέει είναι ψευδής. 2011 Στις δύο γωνίες, ένθεν και ένθεν της εξόδου της πολυκατοικία μου, υπάρχουν κάδια ποριμάτων, έτσι ώστε να προκύπτει εν συνόλο μια παροδία δραχμής. Και ποτέ, τους τελευταίους μήνες, δεν βγήκα χωρίς να δω κάποιον να ψάγνει τα σκουπιδία. Μόνος του ή ω μέλο που προωθείται από κάδο σε κάδο, μαζέυοντα οτιδήποτε μεταλλικό, και συσσωρεύοντας τα ευρήματα σε ένα σαραβαλιασμένο καρότσι. Τα αγήματα τα συγκροτούν συνήθως αλλοδάπη, που είναι εξ ορισμού νεαρή. Οι μοναχικοί ρακοσιλέκτες είναι θλιβερότερη εικόνα, γιατί δεν δίνουν καν την εντύπωση ότι έχουν επινοήσει κάποια μορφή βιοπορισμού και επιπλέον είναι αρκετά συχνά γέροι. Ο βιολογικός ρατσισμός, που καλλιεργήθηκε στα εργαστήρια των διαφημιστικών εταιριών, και διαχύθηκε μέσω του lifestyle παντού, είναι ο αληθινός λόγος που περικόπτονται οι συντάξεις. Και μοιραία θα συμπυκνωνόταν κάποια στιγμή στην εικόνα του άστεγου, εγκαταλελειμμένου γερόντιου, του αχρίαστου πια. Η εξέλιξη έγκυται στο ότι, σαν σε πείμα του Έλιωτ, τα γερόντια αυτά είναι ολοένα μικρότερη ηλικία. Η μακροχρόνια άνεργη, η αχρίαστη άστεγη, ολοένα περισσότερη, Στιβάζονται στι εισόδου και στα παγκάκια. Αργά τη νύχτα που ξαναβγαίνω, δεν υπάρχει ψυχή. Μόνο τα σκουπίδια είναι σκορπισμένα έξω από του σκάφου, ανάμεικτα με τα κυτρινισμένα φύλλα που συσσωρεύονται καθημερινά, και αυτό το ανακάτεμα κρατάει, α το πούμε έτσι, από τα συμβεβικότητα τη κάθε μέρα, το σχήμα τη. για τη δουλειά μου, στρίβω αριστερά, τα δεξιά, σαν να σχεδιάζω αντιμνημονιακό μέτωπο και βγαίνω από το πλάι στο αρχαιολογικό μουσείο. Μπορώ, αν θέλω, να δω, περνώντας την πύλη της Βασιλέως Ιρακλείου, τους Φινίκες με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Αλλά αυτά είναι για τους τουρίστες. Είναι τοπίο. Ο ντόπιος, με τόσα στον του βασίζεται κυρίως στην περιφερική του όραση. Εξού, και αν κινηθεί ανάποδα, το πεδίο του Άρεως θα το αντιληφθεί από τη δροσιά που υλοποιείται για μια στιγμή κάπου πλάι του, ενώ περπατάει σκοτισμένος και η περιφερική όραση συλλαμβάνει σιλουέτες. Ένα-δυο πρεζόνια στα χορτάρια, σαν προανάκρουσμα, που γύρω τους παίζουν παιδιά. Κάποια μεσόκοπη που κάθεται και μιλάει στο κινητό τη σε άγνωστη γλώσσα, μάλλον βουλγάρικα. Κάποιο μικροπολιτή που τρέχει κυνηγημένο. Έπειτα, όπως η δροσιά από το πάρκο, έρχεται η οξία ρητηρίου. Βρίσκομαι στη διασταύρωση το Σίτσα και πατησίων. Και η μόνη ρεαλιστική περιγραφή που διάβασα κάποτε για αυτό το σημείο ήταν λίγη στίχη του δάντη από την κόλαση. Είδα γυμνές ψυχές, πολλά κοπάδια, απελπισμένες γοερά να κλαίνε, που το καθένα λες άλλον είχε άλλο νόμο. Ανάσκελα ήταν μερικές στο χώμα, όλες μαζί συναθροισμένες άλλες και δίχως τελειωμού άλλε περπατώντα. Ξεκούραση δεν είχε η λιτανία των θλιβαρών χεριών. Η βασική πιάτσα για πρέζα είναι εδώ, γύρω από το συμβολικό Πολυτεχνείο. Και εδώ είναι εν τέλει είσοδο σε ένα κόσμο συσκοτισμένο, ολισθηρό, κατηφορικό, ω την πλατεία ομονία και χαμηλότερα ακόμη, στα γύρω στενά. Ένα κόσμο αποθήκη και αμπάρι, που σφραγίζεται με διακηρύξει αρχών και υγειονομικά διατάγματα, όπω η ένοχη συνείδηση αποθείται με το ποτό. Ξυπνά με hangover εν Βαδίζω στην πατησίων και είναι Χριστούγεννα και ψηλά πάνω από τους ναρκωμανείς που παραπέουν παρατημένοι στη μοίρα τους και στο περιφρουρημένο πρεζεμπόριο γιατί ένα στενό πιο πάνω ακουμπάνε στις ασπίδες τους με τη ράχη στραμμένη ηρωική άνδρα στον ΜΑΤ φέγγουνε καμπανούλες και γκυ ο Δήμος έχει στολίσει για τα Χριστούγεννα και αυτά τα φωτάκια αντανακλώνται γιορταστικά και χαρούμενα στις βιτρίνες των μαγαζιών που προσπερνάω. Ο υπάλληλος ή ο ιδιοκτήτης στέκεται στην πόρτα και βαράει μήγες, με φόντο επιγραφές. «Ξεπουλάμε, αδιάστε μας». Έκπτωση 70%. Ό,τι πάρετε, 5 ευρώ. Δεν μπαίνει κανένας. Στο βάθος είναι η ο ιδιοκτητης στεκεται στην πορτα και βαραει μηγες με φοντο επιγραφες ξεπουλαμε αδιαστε μας εκπτωση 70 οτι παρετε 5 ευρω δεν μπαινει κανενα στο βαθος ειναι η αιωλου που φωταγωγείται για μια στιγμή και ο πατέρας μου μου αγοράζει επιτέλου το πιστόλι με θήκη και λευκή σκαλιστή λαβή σαν γι' αυτό του Τζιμάνταμς για τα Χριστουγεννά. Φωταγωγείται και επιτασβήνει στο μες το παρόν τη. Στην πλατεία ομονίας, ο πλούσιος ψυχικός μου κόσμος αξίζει πια ένα ευρώ φυλαράκι. Και από το παράθυρο του γραφείου μου στην Αγίου Κωνσταντίνου, τρία στενά πιο πέρα από εκεί που πρωτοέπιασα πριν 30 χρόνια την ίδια δουλειά, ακούω κάποιον που έδιραν χρυσαυγίτες και έχει μείνει σοριασμένο στο πεζοδρόμιο, να φωνάζει κάθε τόσο σε πρώτο ενικό. Αυτό πονάει. Αυτό πονάει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.